Εις το όνομα του Πατρός και του Υγειου του Υπνέ μου αμήν. Βασιλέ φουράνι παράκλητο το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χρυγός ελευθεία και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς αβάσες κλείδους και όσων αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θέλετε να αρχίσετε εσείς, να ρωτήσετε κάτι, πεςτε μου. Το, μία Το. Στο που υπάρχουν η εγκλήσεις της κοινωνία και της κοινωνικής δύσης είναι ονόματα. Η κόλαση Καπρίνα και η χώρας Ρήτα καταγύρω ενόρμα. Δηλαδή, η ενδείχωση ότι είναι η εκδίκηση του τελού η ουκοπερτική παραπορή και η παλιάρτη Αυτήκη λέει ότι τα σημαντική σημασία σε αυτή τη διαλύση και έχει τρασταγιστική ονομάστητα την δημοσιογραφία ονομάδα του Βρακό. Δεν ξέρω. Mm. Κανείς άλλος? Yeah. Δικοί μου να μην ξέρω. Yeah, we'll ξέρεις? Yeah. Εσύ ξέρεις τον τυφούνα Κτάνια. Ακόμη yeah. τον Κατρίο να το μάθεις. Δεν είχαν ονόματα γυνική άνθρωποι, καλά βάζανε γράμματα του ΑΣΟΛΕΤΑ κάποια στιγμή στο, στο κέντρο τυφών στην Αμερική περισσότερο για να συνοούνται και μεταξύ του και με τον κόσμο βάλανε έτυχε να είναι γυνική τα ονόματα το ονόμα, τα ονόματα υπάρχει μια βίστα για πέντε χρόνια 24 ονόματα τα οποία με ψησιά των τυφώνες μπαίνουν αυτά τα ονόματα άννας τυφώνας κάνει κατατροφές δεν ξαναχρησιμοποιείται το, το όνομα ξανά στο μέλλον. Είναι τυχαίο. Δεν, δεν συμβολίζει κάτι για τη στιγμή. Κρίμα. <laughs> λοιπόν, κανεί άλλο. Μα είπατε σε κάποια φάση ότι δεν δικαιωμάμαστε από του πρακτορεί μα ή του νεκρού. Αν όμω δικαιωμάμαστε από την αγάπη του Θεού και αν επιτρέπει να την αγκίσουμε, δεν πρέπει να πλησιάσουμε την κάτι, όπως... Η ερώτηση είναι ότι είπαμε ότι δεν δικαιωνόμαστε από τα καλά μας έργα της ελεημοσύνης και τα έργα φιλανθρωπίας. <Κι> και είπες εφόσο δικαιωνόμαστε από την αγάπη που δεν χρειάζεται και εμάς και εμείς κάποια θυσία να κάνουμε για την ελκύσουμε. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά αυτά που λέτε. Το πρώτο εφόσον λέτε ότι δεν δικαιωνόμαστε από τις αγαθοργίε, σημαίνει ότι αν απομονώσουμε τον εαυτό μας, ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από την χάρη του Θεού και λειτουργήσουμε αυτόνομα σε μια προσπάθεια να καταξιωθούμε ένα εαυτό, δηλαδή με τον εαυτό μας τις πράξεις του και τις του ασφαλώς είναι κάτι που δεν μας σώζει δεν μας δικαιώνει. Όλη την καλοσύνη του κόσμου να πάρουμε δεν είναι αρκετή για να δικαιωθεί ένας άνθρωπος. Δικαιωθήκαμε ήδη με τη σταυρική θυσία του Χριστού, με την αγάπη Του. Οπότε, ε, η θυσία την οποία ασκούμε, που για κάποι, κάθε άνθρωπο που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή, είναι ο τρόπος που γινόμεθα δεκτική στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, λειτουργούμε στο ήθος του Αγίου Πνεύματος, λειτουργούμε στην συχνότητα του Θεού και παίρνουμε αυτό που ήδη δίδει και αυτά τα καλά έργα δεν είναι προϋπόθεση σωτηρίας αλλά είναι καρπός της σωτηρίας καρπός του να μένουμε στα δώρα του Θεού να αγευόμεθα την δοθήσαν αγάπη του Θεού ο Κύριος, Θεό Θεός είναι η αμετακίνητη αγάπη βρέχει επιδικαίου και αδίκους, δεν κάνει διακρίσεις αυτό που για κάποιους είναι χαρά Κάποιος είναι στενοχωρία, εξαρτάται από τη δική μας θέση και τοποθέτηση. Η φιλανθρωπία είναι που, αν γίνει σωστά, είναι που διορθώνει την όρασή μα, την ακοή μας, τις αστήσεις μας, την αντίληψή μας, τη γνώση μας, ούτε ώστε να κατανοούμε, να αναγνωρίζουμε την αγάπη του και να χαιρόμαστε. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να βάλουμε τα πραγματά πραγματάκια σε κουτάκια και να τα κάνουμε ένα θρησκευτικό σύστημα που αν κάνεις αυτό όσο δεν κάνει το άλλο χάνεσαι. Και δυστυχώς αυτό είναι ένα σύμπτωσμα εκοσμήκευσης της Εκκλησίας όπου δεν κατανοούμε τον βαθύτερο λόγο δεν θέλουμε ίσως ή δεν μας δόθηκε με αυτόν τον τρόπο οπότε η θρησκεία, η εκκλησία έγινε ένα σύστημα, ένα καθεστώς το οποίο ενοχλεί γιατί δεν είναι φανέρωση ζωής αλλά είναι ε, ένα, μια τυποποίηση τρόπων συμπεριφοράς πίσω από τους οποίους προσπαθούμε κάποιοι να οχυρωθούμε να εκανοποιήσουμε τον αρκισισμό και την δικαιοσύνη μας. Αλλά... Αυτό όμω δεν είναι αυτό που προτείνεται στην ουσία, που αυτό που προτείνεται η προσωπική σχέση με τον Χριστό και δια του Χριστού με τον εαυτό μας και με τον άλλον. Θα δούμε στη συνέχεια όμως αυτά, είναι ευκαιρία. Λοιπόν, αυτό που έτσι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε να το αναγνωρίσουμε γνωρίσουμε όλοι. Ότι ο πολιτισμός μας είναι ένας πολιτισμός που προτείνει την άνεση, την ευκολία. Λίγο κόστος Λίγος κόπος Πολύ κέρδος Αυτό είναι ένα ιδανικό Ο άνθρωπος επιδιώκει έναν Ανώδυνον παράδεισο Φοβάται την δυσκολία Επιδιώκει την διασκέδαση Και την απόλαυση Στην πνευματική ζωή Θέλουμε να ακούμε ευχάριστον λόγων που να μη μας δυσκολεύει ούτε να μας πιέζει. Έχουμε ταυτίσει την έννοια του πνευματικού λόγου με κάτι που μπορεί να μου φανεί χρήσιμο και χρήσιμο είναι στο ποσοστό που μπορεί να μου φέρει μια ηρεμία και μια παρηγορία. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία. Είναι όμως εντυπωσιακό ενώ είναι αυτό το κλίμα δηλαδή σε κάποιον μπορεί να, του, να υποδείξει σε έναν τρόπο ζωής που μπορεί να είναι δυσάρεστος ή να το φέρει σε σύγκρουση με τις, με τις επιθυμίες του με τους στόχους του και να μην το αποδέχεται και να το απορρίπτει και μάλιστα αυτή την εντύπωση έχουμε σχηματίσει όλοι ότι η πνευματική ζωή η εκκλησία έτσι όπως εκφράζεται είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ενοχλητικό με την έννοια ότι σαν αρνητικό του εισπράττωμεν ότι είναι ένα σύνολο κανόνων το οποίο έχει να κάνει ε, με έναν τρόπο που εκβιάζει τον άνθρωπο αν θέλει να έχει ένα μελλοντικό παράδεισο. Ε, και έτσι έχουμε μια αρνητική εικόνα για τον λόγο των Ευαγγελικών, για τον εκκλησιαστικό λόγο. Εν τούτης, ενώ υπάρχει, η διάθεση, υπάρχει μια αρνητική διάθεση του ανθρώπου στο να πιεστεί σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι κυρίω νέοι που επιλέγουν φιλοσοφικά συστήματα που έχουν πολλές φορές και αυστηρότερους όρους κανόνες και ασκήσεις και τους επιλέγουν είναι εντυπωσιακό μου συνέβη, άνθρωπος να έρχεται να εξομολογηθεί, να του δίνει όρια ελευθερές και να μην τα αντέχει και να βρει μια άλλη εκκλησιαστική πρόταση που μπορεί να τις, λέει της γυναίκα βάλει μαντίλα, του άλλου κόψει όλα τα πάθη σου αλλά επειδή υποπτεύεται ότι πίσω από αυτήν την αυστηρότητα μπορεί να υπάρχει ένα προορατικός γέροντας που μπορεί να εκμεταλλευτεί την προσωπικότητα του αφήνεται ελεύθερα και χάνει την άποψη ζωής χάνει την ελευθερία του ανθρώπου. χάνει τη βούλησή του και είναι εντυπωσιακό Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να τους λες ε, στην εκκλησία υπάρχει και νηστεία να μην αντέχουν, μπορεί να πάρει σε ένα φιλοσοφικό σύστημα που τους λένε σταμάτα όλα τα φαγητά θα το κρύας, θα τρως ψάρια, θα τίποτα θα κάνεις φυτική διαρρομή και γίνονται σαν ούφα και το ακολουθούν όλα αυτά τα πράγματα λες τώρα τι γίνεται, το άλλο γιατί τον πιάνει η αλλεργία τι συμβαίνει σε αυτό το πράγμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό γεγονός και λες πρέπει κάτι να σημαίνει αυτό το πράγμα Δηλαδή είναι ο άνθρωπος στην Εκκλησία, η Εκκλησία του φαίνεται ο, ο λόγος της αρκετά βαρύς, ασύκοτος και επιλέγει ένα σύστημα που μπορεί να είναι και εξαιρετικά περιθωριακό να είναι επώδυνο και την προσωπική του ε, ψυχική κατάσταση και το ακολουθεί με μεγάλη άνεση και με μεγάλο φανατισμό. Τι σημαίνει. Εάν αφαιρέσουμε τη μεταφυσική αυτού του λόγου ότι να ο διάβολος πειράζει αυτούς που ακολουθούν το σωστό δρόμο που είναι μια, αν το πείτε σε ένα χριστιανού το πρόβλημα θα σας πει ε, ο διάβολος ποιος θα, πειράξει, ποιος θα πειράξει πάτερ μου αυτό είναι μια εύκολη απάντηση, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να σημαίνονται πίσω από αυτή την θέση Το πρώτο στοιχείο που μπορούμε να διακρίνουμε μέσα από αυτή την κατάσταση είναι ότι ο άνθρωπο. Όσο και αν έχει εχμαλωτιστεί από το σύστημα της εποχής που θεοποιεί την άνεση και την απόλαυση, έχει βαθιά την ανάγκη για την αλήθεια και το μυστήριο της ζωής. Όσο και να κατηγορείται ο άνθρωπος σήμερα ότι ασχολείται μόνο με τα υλικά αγαθά, μοιάζεται μόνο και τις απολαύσεις και δεν έχει πνευματική αναζήτηση, νομίζω πως αυτό είναι ένα ψέμα στο βάθος ο άνθρωπος έχει μια βαθιά μια ανησυχία. Και απόδειξη αυτού είναι το γεγονός. Ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί έστω και μακριά από την εκκλησία να πουλήσει και να θυσιάσει ένα κομμάτι της ευκολίας και της άνεσης του δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι γιατί ο διάβολος μόνο τον πειράζει. Είναι ότι βαθιά ζητά ο άνθρωπος την αλήθεια. Ψάχνει για το μυστήριο της ζωής. Και... Είναι έτοιμο να θυσιάσει πολλά Τώρα γιατί δεν στρέφεται στην εκκλησία Μα πολύ απλά η εκκλησία είναι ένα σύστημα Ένα καθεστώς που ενοχλεί Δεν επνέει τον άνθρωπο Ο λόγος της δεν έχει βάθο. Όχι γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να έχει βάθο, Αλλά είναι ένα επίπεδος λόγος Που δεν ανταποκρίνεται σε ένα βίωμα Και ο λόγος δεν γεννάται Μέσα από το βίωμα των μελών της εκκλησίας Αλλά είναι ένα διανοητικό Ένας διακρο... διανοητικός Εν πολύς ακροβατισμός Οπότε, κατά δεν εμπνεύεται, δεν είναι φαναίρωση τη ζωή. Πολλοί άνθρωποι εντάσσονται σε κάποιε ομάδε έκτε που μπορεί να ονομάζονται αιρέσει, γιατί αυτέ μπορεί, μπορεί να έχουν η βάση τους είναι ένα ψέμα, αλλά μέσα από τον τρόπο που εκφράζονται δηλώνουν μια ζωντάνια. Και αυτή η ζωντάνια εντυπωσιάζει, θέλει τον άνθρωπο. Ένα γεγονό που δεν υπάρχει στην Εκκλησία, γιατί είναι η, η, η νόμιμη, η κυριαρχούσα θρησκεία που προστατεύεται από το Σύνταγμα και έτσι νεκρώνεται χάνει την, την δύναμή τη. χάνει τη δυνατόν να εμπνεύσει τον άνθρωπο επότε ο άνθρωπος έχει τη διάθεση για την αναζήτηση και καταλήγει και ο εκεί δεύτερος λόγος είναι ότι επιλέγει φιλοσοφίες ε, οι οποίες του δίνουν την αίσθηση της δύναμη. φανταστείτε να πάτε σε έναν σοφόν άνθρωπο που να σα αναλύει ενέργειες και παρενέργειες και να σου λέει θα σου μάθει έναν τρόπο που να Αμέσω. Εντυπωσιά άνθρωπο. Θα σου μάθω έναν τρόπο να αλυγεί κουταλάκια. Ποτέ για πράγματα. Ε, θα σου μάθω έναν τρόπο που να καταλαβαίνει τι κάνει όλος μακριά. Αυτό δίνει μια παντοδυναμία. Θα σου δώσω έναν τρόπο και μια τεχνική που θα ανέβει σε επίπεδο. Και θα γίνει διαφορετικό διαφορετικός από του άλλου. Αυτή είναι του μυστηρίο που κρύβει τη δυνατότητα να με κάνει να αισθάνομαι δυνατός. Είναι μια δεύτερη αφορμή που ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει σε τέτοιε θέσει προκειμένου να τα πάντα. Και ένα τρίτο λόγος είναι ότι ακριβώς αυτές οι ομάδες που εκφράζεται ως κοινότητε, πραγματικά καλύπτουν πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη ψυχική ανάγκη του ανθρώπου, του καλύπτει τη μοναξιά. Και γιατί σου λέω ότι πάει στην εκκλησία και πάει σε αυτήν την ομάδα. Κοιτάξτε, άλλο η μειονότητα και άλλο η πλειονότητα. Η μειονότητα δίνει μια έννοια στενότερου δεσμού στην ομάδα και είναι πιο δεμένα τα μέλη μεταξύ τους, άρα καλύπτει ο άνθρωπος αυτήν την ψυχική ανάγκη να μην είναι μόνος και να έχει αδελφούς. Η Εκκλησία όπως είπαμε είναι μια χαλαρή ομάδα που ακριβώς πηγαίνουμε, όχι για να συναντήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας, να ικανοποιήσουμε τις θρησκευτικές μας ανάγκες. Και υπάρχει μια μεγάλη απόσταση και ένας μεγάλος χωρισμός στον ανθρώπο με τον άλλο. Αυτοί λοιπόν οι τρεις λόγοι φαίνεται πως είναι οι αιτίες που έχει την θέληση και τη διάθεση των άνθρωπο να θυσιάσει πολλά για να επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Αλλά η βάση όμως της χριστιανικής ασκήσεως δεν έχει καμιά σχέση με αυτά. Δεν έχει καμιά σχέση με την προσπάθεια να κάνει τον άνθρωπο παντογνώση και παντοδύναμο. Δεν έχει καμιά διάθεση, δεν, έχει καμιά θε, δεν είναι η θέση της χριστιανικής ασκήσεως να κάνει τον άνθρωπο να, να έχει μια αντικειμενική γνώση για την έννοια τη αλήθεια και να ικανοποιεί την περιέργεια του νου του και να το εξασκεί μια αίσθηση υπεροχή, ακόμα και αν αυτή η υπεροχή σημαίνει νίκη των παθών. Ότι αυτό έχει ως σκοπό η, χριστική, η, χριστική, η χριστιανική άσκηση να νικήσουμε τα πάθη μας. Δεν είναι αυτό ο σκοπό των πάθων. Όλα αυτά μπορεί να κρύβουν και το δαιμονισμό μας. Εάν αυτά στερε, στερεοποιούν την έννοια της αυτοδικαίωσης. Αυτό που είναι πρόβλημα και είναι πραγματικά κοσμίκευση και διαστροφή του χριστιανικού φρονήματος και ασκήσεως, είναι η αποσία της θεολογίας, της επίγνωσης, της θεολογίας, όχι ως μια ακαδημαϊκή υπόθεση, αλλά ως προσωπική μετοχή στον Θεόν, στη χάρη του Θεού. Αυτό σημαίνει θεολογία. Θεολογία σημαίνει πάσχο, ταθία, μετέχω στην ζωή του Θεού, μετέχω στην χάρη του Θεού. Όταν απουσιάζει αυτή η προσήλωση σε αυτόν τον βασικό σκόπο ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει μια δικαίωση. Και βρίσκει ανθρώπους που επιλέγουν είτε την εκκλησία σε, με μια λαθεμένη διάσταση που η κατάληξή τους είναι μια, κάποιες αξιοθρύντες προσωπικότητες που δεν έχουν την δύναμη να χαρούν τη ζωή ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι που επιλέγουν φιλοσοφικά συστήματα που κατανοούν, που αναλύουν που δίνουν τη δροκέφαλη. Ένα τεράστιο κεφάλι που δεν υπάρχει όμως καρδιά να ζήσει και να αγαπήσει. Γιατί δεν είναι υπόθεση να αναλύσουμε τον Θεό, αλλά είναι υπόθεση να χορτάσουμε τον Θεό και να σχετιστούμε μαζί Του. Υπόθεση τελικά πάει παραπέρα. Στον πολιτισμό μας τι βγαίνει. Δεν δίνει σημασία ο άνθρωπος στην έννοια τη σχέσεως όπου κατα, καταξιώνεται και βρίσκει την υπόσταση ανθρώπινον πρόσωπο την υπόστασή του αλλά εξαντλείται σε φαινόμενα πως να ισχυροποιήσει ο άνθρωπος τα ατομικά του δικαιώματα πως να φανεί ισχυρός πως να επιτύχει μέσα από διάφορες προσπάθειες περισσότερο κέρδος με λιγότερη προσπάθεια που το κέρδος δεν έχει να κάνει με το είναι αλλά έχει με το έχει να κάνει αυτό το έχει δεν είναι μόνο τα υλικά είναι και η γνώση αν σχέση Αν προσωπική σχέση με τον Θεό Οπότε καταλαβαίνουμε Ότι η άσκηση Η μετάνια είναι μια άλλη ιστορία Δεν είναι ένας καλέμπρος άνθρωπος Που κλαίει γιατί έκανε μια αμαρτία Τεράστια Δηλαδή αν την πεις και την ξεφορτώθεις Και φύγουν οι ενοχές τέλειες η ιστορία σου Αυτό είναι η μετάνοια Έχει χαρά μετά Η χαρά αυτή διαρκεί Σου δίνει μια άλλη πρόταση ζωή. Το δύσκολο λοιπόν της χριστιανικής πνευματικής ζωής και άσκησης είναι ότι δεν σου μαθαίνει μια τεχνική για να γίνεις δυνατός ή να σου λύσει με τα φαινόμενα ή να σε κάνει ενωτέρου επίπεδο από άλλους όπου δεν φύγεται η ίση του ανθρώπου αλλά ισχυροποιείται. Όπως όταν κάποιος σου λέει πώς να αγαπήσω τον Θεό και περιμένει να του πεις μια συνταγή 33 μετάνοιες, 3 κομποσχήνια Αλλάδο το Τετάρτη Παρασκευή μίλησε στη γειτόνισσα που δεν μιλάς και τότε ο Θεός θα σου φανερωθεί. Ε, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα Δεν δίνει τέτοιου δεν μπορεί να δώσει τέτοιου είδους συνταγές ο Χριστός Όπω δηλαδή αν δεν έχεις καημό και μεράκι να κατακτήσει έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Θα του υποδείξεις, κάνει τα μαλλιά σου περμανά, βάψε τα ξανθιά και θα σε θέλει ο άλλος. Αν δεν βγαίνει ενέργεια από μέσα, δεν βγαίνει όρεξη από μέσα, δεν βγαίνει διάθεση να εμβαθύνεις τον άλλο άνθρωπο. Αν το κάνεις εξωτερικά, θα του δώσεις μια μορφή που να ελκύσει το ενδιαφέρον του άλλου ανθρώπου. Θα του ελκύσει τη στιγμή, παραπέρα δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Η πνευματική λοιπόν ζωή και η άσκηχη ω σκοπό να οικοδομήσει τις δυνατότητες να ανοιχθεί ο άνθρωπος προς τον Χριστόν, προς τον εαυτόν μας, προς τους άλλους. Τι είναι η πνευματική ζωή, ένα άνοιγμα είναι, ένα πέταγμα είναι. Τι είναι η προσευχή, δεν είναι ένα κλείσιμο, αρχίζει το κόπο και ξεχνώ τους πάντες, ένα κλείσιμο είναι για ένα ανοιχτό. Τι με εμποδίζει να ανοιχτώ, ο λογισμός μου, η άποψή μου, η ιδέα μου, η γνώση μου, τα δικαιά μου, η αυτοδικαίωσή μου. Αυτά όλα αποτελούν έναν ισχυρόν εαυτό που με κλείνουν, με κλείνουν διαρκώς αυτές οι γνώσεις. Και χρειάζεται να ξεχάσω όλα αυτά, να, να αποκτήσω το βρέφος του νηπίου, του παιδιού. Γι' αυτό λέει ο κύριο: Αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν μπορεί να σωθείτε. Για να γίνει ένα άνοιγμα η ζωή μου. Πώ βλέπετε απόδειξη τούτου, ένα μικρό παιδί ομιλεί προ όλου. Με μια άνεση, με μια αυθεντικότητα. Όταν μεγαλώσει ο και αρχίζει να αποκτά γνώση και κρίση, αρχίζουν οι καλοί τρόποι. και τη Εκκλησία, ακόμη πιο καλού τρόπου έχει. Δηλαδή, μεγαλύτερο κλείσιμο. Αυτή η καλή τρόπη μα είναι κλείσιμο εν Που ψάχνουμε μία δικαίωση. Λοιπόν τι είναι η πνευματική ζωή, τι είναι η άσκηση είναι αυτές οι προθέσει που δίνονται οι προϋποθέσεις που δίνουν στον άνθρωπο να ανοιχτεί να ανοίξει την καρδιά του να ανοίξει την ύπαρξή του τι μας εμποδίζει ο φόβος η ανασφάλεια πρέπει να ξεπεράσουμε αυτόν τον φόβο να βεβαιωθούμε για, για τι διαθέσεις του Θεού προς εμάς έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή είναι ένα άνοιγμα η άσκηση προτείνει αυτό το άνοιγμα. Να συνάψεις αυτό που είπαμε και πριν σχέσεις με τον Χριστό, με τον εαυτό σου και με τον άλλον. Σχέση σημαίνει κίνηση, σημαίνει ενέργεια, σημαίνει έρωτας, σημαίνει ελευθερία, σημαίνει γνώση. Σημαίνει θυσία, σημαίνει άρνηση εγωκεντρισμού, σημαίνει ταπείνωση, σημαίνει σεβασμός του θελήματος του άλλου. Τα δύσκολα... Στο θέλημά μας αρχίζουν το παύσουμε να είμαστε μόνοι και ζούμε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Εκεί κοντράρονται τα θελήματα του ανθρώπου. Εκεί ακριβώς αρχίζει να λειτουργεί η έννοια της σχέσεως. Αλλά πώς ο άνθρωπος θα ζήσει αυτή την οδύνη να περιορίσει το ον του, την θέλησή του, το θέλημά του όταν έμαθε ότι ιδανικό είναι η εύκολη και άνετη ζωή ο εύκολος παράδεισος τι χρειάζεται Καταρχήν θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ γιατί θα προχωρήσουμε Λοιπόν. ναι συγγνώμη θέλω να ρωτήσω πως η αγάπη στο είναι δωρεά πόσο είναι Δωρεά το Θεού είναι. Σου δίνω 10 ευρώ. Αν δεν έχει τα πάρει την δωρεά, πρέπει να πα να τα λάβει. Τα πάντα είναι χάρισμα. Τα πάντα είναι χάρισμα. Αλλά πρέπει να λάβουμε το χάρισμα. Τι μα εμποδίζει να λάβουν το χάρισμα, Τι μα εμποδίζει. Ξέρετε, είναι σκάνδαλο όταν σου χαρίζεται κάτι. Τα καλά παιδιά δεν δίνουν χαρίσματα. Χάρισα μου κάνει, Εγώ αξίζω. Πρέπει να είσαι κακού παιδί για να λάβει τη χάρη του Θεού. Αν είσαι καλό παιδί, χάθηκε. Είναι μεγάλο σύμπτωμα αυτό το καλό παιδί Ο καλός χριστιανός Καθώ πρέπει Γιατί ακριβώς θεωρεί ότι δεν του είναι Απολύτως χρήσιμη Η χάρις, η δωρεά Καταλάβατε Και όλη η υπόθεση της κάθαρσης Είναι να Αποδείξουμε να δούμε Τον εαυτό μας ότι δεν είναι Αυτάρκης Και δεν μπορεί να ζήσει αυτόνομα Με τη γνώση του με τη δικαιοσύνη του, με την καλοσύνη του. Η άσκηση μπορεί να είναι δίκο που παχαίρι. Όπως μπορεί να σώσει, μπορεί να, δώσει, να οδηγήσει και στην απόλυνα και στων Όταν είναι μια πράξη αυτοδικαίωσης και μια πράξη ότι κατακτήσαμε τον Θεό. Και δεν είναι μια πράξη να διώξω τα εμπόδια για να λάβω τον χαρισμένο Θεό σε μένα. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό και δυστυχώ το ήθος που αναπτύσσεται μέσα στην πνευματική ζωή, και αυτό, αν το δούμε, σε μικρογραφία. Άσκηση, λοιπόν, δεν είναι μια προσπάθεια να πιάσω το, το Θεό στα χέρια με τον κατακτήσω. Είναι μια προσπάθεια να διώξω τα εμπόδια που δεν με αφήνουν να λάβω τον Θεό, ο έτσι θέλω έρχεται και δωρίζεται στον άνθρωπο. <Τολλοί αυτοί> <Τολλοί αυτοί> Απλά παρατηρώ ότι προσπάθει πως άνθρωποι που κάνει, καμία άσκηση, ήταν τελείως άσκητον την οποία συνεχίστηκε Παίρνουν αυτό το χάρισμα χωρί να το επιδείχνουν να το επιδιώκουν. Πάμε σκάνδαλο, δεν είναι. Όχι, δεν ξέρω είναι σκάνδαλο, όχι. Απλά θέλω να δουν λικά. Κόρι να θέλει να επέμβει στι κρίσει του και ολιγμόντου. Γιατί, καμιά φορά, οι εγγύε προσπαθούν να συζητήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Εγώ προσωπικά λέω, ό,τι και να πω, εγώ δεν μπορώ να το διέμβω τότε. Αν, αν δεν πάρει το χάρι με το Θεό, ώστε να τα ψάξει μόνο όλα αυτά. Νομίζω ότι πάνε χαμένο τα πάντα. Νίκο μου. Την ελικά, <coughs> του θεού αυτό το Κοίταξε τονικό μου. Πρέπει να είμαστε γόνημο γη Εμεί τσαπίζουμε τον εαυτό μα. Το, κάνουμε... <coughs> το τσαπίζουμε, καλλιεργούμε, αλλά τόσο επιτυδευμένα που θεωρούμε την υπόθεση δική μα. Βάζουμε τα δικά μα λιπάσματα, τι δικέ μα γνώσει, και ο Θεό δεν μπορεί. Λέει, εδώ δεν καρμοφορο Και βρίσκεται μια αγαθή γη που είναι ανεπιτίδευτη που έχει θέλει, αλλά δεν έχει καταλάβει. Και δίνει το σπόρο και προχωρά. Γιατί κατά αυτήν είναι σκάνδαλο ο απόστολος Παύλος Παύλο. Ένα διώκτη να γίνεται Απόστολο, διώχνει, διώχνει τον Χριστό και πάει και δίνει και λέει: μου, αυτή είναι αδικία. Εγώ σε ζητώ κάθε Κυριακή και κοινώνω. Και δεν έρχεσαι και πίσω από Απόστολο Παύλο που σου κυνηγούσε. Διέκρινε πίσω από αυτό ότι υπάρχει η αγαθή γη. Εμεί είμαστε φτιασίδωμένοι τόσο επιτιδευμένα που καταστρέφουμε γη και γίνεται πιο, πιο άσχημη για τη Χέρσο γη. Είναι πρόβλημα αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια προσωπική κάθαρση για να συναντώμεθα καθημέρα με τον Θεό. Να κάνουμε αυτό το πέταγμα, αυτό το άνοιγμα προς τον Θεό. Ε, ε, λέει κάποιος προσεύχομαι και νιώθω ότι προσεύχομαι πάει στο κενό. Λέει κάποιος προσεύχομαι και νομίζω ότι υπάρχει ένα τείχος που δεν με αφήνει να προχωρήσω. Όλοι έχουμε και το τείχος, όλοι έχουμε και το κενό. Χρειάζεται να επιμένουμε μέσα σε μια κατάσταση εσωτερικής σιωπής και ησυχία. Και όταν υπάρξει τόση ησυχία όσο να ακούγεται ο Θεός στην καρδιά μας και το τείχος πέφτει και το κενό πάβει να υπάρχει. Χρειάζεται να πάβομεν, να θορυβούμεν με τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας τις ιδέες μας, τους στόχους μας, τους λογισμούς μας και να υπάρχει μια εσωτερική ησυχία, μια εσωτερική σιωπή που όταν είναι τόση όσο να μπορέσει να ακουστεί ο Θεός και το τείχος πέφτει και νιώθει ο άνθρωπος να ανοίγει ο ουρανός και να νιώθει ότι όντω η προσευχή η πνευματικής είναι ένα άνοιγμα. Ξέρετε το άνοιγμα είναι πάρα πολύ μορφή λέξη. Γιατί κλείσιμο είναι ο παράδεισος, είναι στενός ο χώρος, Δεν δηλαδή μας χωράει ο τόπος. Ενώ άνοιγμα, ανοίγονται οι οριζόντες, όλη οικουμένη είναι παράδεισος. Γι' αυτό τα σύνορα, οι περιορισμοί είναι μορφές πτώσεων. Είναι μεταπτωτικές εκφράσεις. Χρειάζεται λοιπόν... Σε αυτή την κάθερση μία αποσύνδεση συγγνώμη, από τα μάτια και φθαρτά για να συνδεόμεθα με τον Θεό. Αυτό είναι μια κουβέντα που ενοχλεί, ξέρω. Ε. Να αποσυνδεθώ. Τι λες ρε, πάτερ μου, τι λε τώρα. Να αποσυνδεθώ τα μάτια και φθαρτά. Εγώ θέλω πατριφτό Τι λες να, συνδεθώ, να αποσυνδεθώ από τα μάτια και φθαρτά. Θέλω να κάνω ένα σπίτι. Θέλω να πάρω δάνειο. Θέλω τα παιδιά να τα χτυπήσω. Ετοιμάζομαι για γάμο. Πώ να πω στη δεθόνη για το Θεό, τι σχέση έχουν όλα αυτά τα πράγματα, Να το κάνουμε να το εξηγήσουμε ότι δεν είναι έτσι. Μάταια δεν είναι τα πράγματα. Μάταια δεν είναι ο προγραμματισμό ζωή. Μάταια δεν είναι η ψυχική φυσική ανάγκη του ανθρώπου να εκπληρώσει τον στόχο ή την κλίση που του έθεσε ο Θεό. Μάταια είναι τα πάθη, η εμπαθή και άλογο κίνησης προς τα πράγματα. <coughs> Μάταια είναι η εμπαθή και άλογο χρήσης των πραγμάτων. Όχι αυτά τα ίδια τα πράγματα. Τα πράγματα είναι δώρα του Θεού. Που χρειάζεται να τα ευχαριστιόμαστε και να τον ευχαριστούμε τον Θεό. Η εμπαθή όμως κίνησης του ανθρώπου προς αυτά. Που η εμπάθεια εκφράζεται κυρίω με την ιδιωτικοποίηση των γεγονότων τη ζωή μα, δηλαδή με την φύλλα φύλαφτη εγωκεντρική προσέγγιση του, αυτό σαφώ είναι μάτιον και φθαρτών γεγονό. Ναι, είμαι θα σκεπτόμενοι. Μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Λέμε, Α, η εκκλησία χωρί εναντίον των φθαρτών πραγμάτων. Ποιο σου το είπε? Φθαρτά δεν είναι τα πράγματα. Εμεί είμαστε θα φθαρτοί. Όταν λειτουργούμε μέσα στην φυλαφτεία μα. Μέσα στη μιζέρια μας, μέσα στο άρρωστον θέλημάν μας. Τι λοιπόν μας κάνει για να αποσυνδεθούμε από αυτήν τη φθαρτήν και μάταιον εμπαθήν κίνηση μια προσωπική αδιάλυπτος μυστική κοινωνία στο ταμείο μας. ταμείο μας. Λέει η Γραφή είναι ο χώρος ο προσωπικός που κλεινόμαστε, είναι η καρδιά μας, είναι ο χώρος που δημιουργούμε. Ακεί ακριβώς όπου αναπτύσουμε μια μυστική προσωπική αδιάλειπτον κοινωνία με τον Θεό. Μην φανταστεί κανείς ότι είναι εύκολος δρόμος. Ακούγονται ωραία λόγια. Ας σταματήσουμε αυτό το παραμύθι ότι όλα είναι εύκολα, είμαστε στην Εκκλησία και νιώθουμε τη, σαν εγγελουδάκια τη χάρη του Θεού. Και το Θεό θα αρνηθούμε η ζωή μας θα είναι ευλαστημία ενώπι του Θεού και θα φυσβητήσουμε αυτή τη σχέση και θα σκανδαλιστούμε και θα τα βάλουμε με τον Θεό. Κανείς δεν προχώρησε σε αυτή την οδό χωρίς πόνο, χωρίς οδύνη. Και δεν υπάρχει πιο επόδυνος διαδικασία από αυτήν την προσπάθεια να έχουμε μια εσωτερική αδιάλειπτον κοινωνία με τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερη χαρά από αυτό δεν υπάρχει. Ζωή χωρί αυτό δεν υπάρχει. Όποιο λέει ο άνθρωπο που νιώθω άσχημα. Είναι σαβάτο βράδυ, δεν έχω να βρω να βρω καναφύλο φιλενά κάθε σπίτι, νιώθω άσχημα, νιώθω μια μιζέρια, δεν έχω διάθεση για τίποτα, νιώθω άχρησου, με 35 χρόνια τίποτα δεν έκανα στη ζωή μου, θα δει και κλειμακτήρι και που θα κάνω παιδί και όλα αυτά τα πράγματα. Και αρχίζει ο τρόπο πεζεύει με αυτού του λογισμού. Και τα λεπορείται και κλείνεται στον εαυτό του. Αυτό είναι α πνεύμα. Και σου λέω από στην εκκλησία, απάνω χρησιμοποιώ, έκανα τα πάντα. Κοινώνησα τρει φορέ σαν τώρα δεν βρήκα. <Κι> Αχ, ο Θεό με ξέχασε. Αχ, θα τα βάλω με τον Θεό. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η προσωπική σχέση που η ίδια είναι ζωή, την κάνουμε μέσω να ικαλοποιήσουμε ένα χαζό θέλημά μα. Χαζό, με ποιαν έννοια. Ότι είναι πολύ σημαντικό συζήτημα του αλλά δεν είναι το παν αυτό. Ένα άνθρωπο που η ποιότητα τη υπάρξεω του εξαντλείται σε αυτό το βιολογικό, φυσικό γεγονός, είναι πτωχώς υπαρξιακά. Δεν έχει αντιληφθεί το μυστήριο της χαράς της ζωής. Αυτό λοιπόν το μυστήριο γεννάται μέσα σε αυτή την προσωπική συνάντηση, αυτό το, σε αυτό το άνοιγμα με το Θεό, που παλεύεις να γίνει αυτό το άνοιγμα. Αυτή η απόσυρση του ανθρώπου δεν έχει να κάνει με ένα εξωτερικό γεγονός, να κλειστώ εδώ εκεί, έχει να κάνει με μια σωτερική τοποθέτηση. Ε, λέει ο άλλος είμαι καλός χριστιανός Και τι με αυτό Είχες αυτό το άνοιγμα μέσα σου Αυτή τη μυστική κοινωνία που λες Α εδώ είναι ζωή Ξέρετε τι σημαίνει ζωή Να γεφτούμε κάτι που δεν μας προκαλεί κόπον Λέει κάποιος και στον παράδεισο Θα βαρεθούμε αυτό δεν καταλαβαίνει το παράδεισος Στον ανθρώπινο νερό δεν μπορεί να βαρεθείς Σε αυτό δεν βαριέσαι Αυτή είναι η ενία τη αλήθεια. Κάτι που δεν προκαλεί κόπον Και δεν λυσμ Κάτι το οποίο δεν φθήρεται. Αυτό είναι η εμπειρία Αναστάσεως. Μέσα σε αυτό το προσωπικό άνοιγμα με τον Θεό, να σου δώσει κάτι που να είσαι ολοκληρωμένος. Να μην έχει κουραστεί. Αυτό είναι η χαρά. Αυτό είναι η ζωή. Τι είδους ζωή. Τέτοιου είδους ζωή. ζωή που γλεντάς. Βγαίνεις έξω και είσαι ένα άνοιγμα, ένα πέταγμα προς τους άλλους ανθρώπους. Δεν είσαι μια μιζέρια, μια κατήφια και μια καταθλιπτικότητα. Και αυτό το άνοιγμα δεν είναι χωρί πόνο, δεν είναι χωρί οδύνη. Δεν σημαίνει ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει αυτό το άνοιγμα, δεν έχει ταυτόχρονα και τον πόνο τη προσωπική του πτώσεως Με εξαιτία αυτή τη εμπειρία τη προσωπική του πτώσεω, κοντορίζοντα τα όρια του, μπορεί ακριβώ να αισθάνεται αυτή τη χαρά. Γιατί ξέρει τι χάλια είναι αυτό και πόσο αυτό τον αγαπά. Και χαίρεται να λέει, Θεέ μου, συγχωρεσέ Δεν κλαίει, χαίρεται να λέει, Θεέ μου, συγχωρεσέ μου. Ένας καψούρης είναι και χαίρεται όταν τρώει χιλόπητες γιατί πιο πολύ θα στραφεί στον Θεό και μέσα σε αυτή την πορεία του θα αναπτυχθεί βαθύτερη γνώση που η γνώση αυτή δεν έχει να κάνει μια τεχνική θα κάνω τρεις αναπνοές, θα πω μια φορά την ευχή θα αρχίσω να σηκώνω τα χέρια μου και έρχεται η χάρη του Θεού Έχει να κάνει αυτό με μια τέχνη ζωής που μέσα στην καρδιά σου ζυμώνεσαι Πολλές φορές πιο πολλοί έχουμε την έννοια της ζωής μέσα στον πόνο παράμεσα σε μια ψεύτικη χαρά Έναν πόνο όμως δημιουργικό Έναν πόνο που έχει μια αναφορά Έναν πόνο που έχει μια προοπτική Λέει ο άλλος Έχω αρρώστιες στι σχέσει μου έχω αδικηθεί Έχω θλίψεις Αυτά είναι δώρα του Θεού Επειδή είμαι θα σκληρό καρδι, Ο Θεό δίνει αυτά τα δωράκια για να μαλακώσει η καρδιά μα. Δεν μας σώζουν αυτά. Δεν μας δικαιώνουν αυτά. δεν ξέρουμε τα ζούμε σωστά βέβαια, ξέρουμε να τοποθετούμε θα σωστά. Η προσωπική λοιπόν άσκηση, η προσωπική αυτή η ασκητική λοιπόν εμπειρία, που δεν είχε κάνει με τους μοναχούς το ή στα βουνά, είχε να κάνει με μας. Ασκητική εμπειρία είναι να κάτσω λίγο το βράδυ να προσευχηθώ. Απεκδίοντα τον εαυτό μου από την φθορά από τις αιμονές, από τις διάφορες ιδέες που με βολοδέρνουν. Αυτή λοιπόν η ασκητική εμπειρία είναι η ενδυνάμωση του οργανισμού μας. Ξέρετε πολλές φορές και πολλά ψυχολογικά προβλήματα που έχουμε και σωματικά είναι καρπός αυτής της απόστασης από τον Θεό. Αυτή η ενδυνάμωση που γεννάται μέσα από την ασχετική εμπειρία προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Δυναμώνει τον όλον άνθρωπο. Η προσωπική λοιπόν άσκηση δεν είναι τα καλά μας έργα. Ούτε μόνον ο αγώνας μας να κόψουμε τα πάθη. Τι είναι η προσωπική άσκηση? Είναι το κλειδί που ανοίγει την ύπαρξή μας στον Θεό. Ο Θεός γιατί είναι ανοιχτός που ανοίγει την ύπαρξή μας στον Θεό. Αυτή είναι η προσωπική άσκηση. Δεν έχει να κάνει άσκηση να κάνω καλά έργα. Δεν έχει να κάνει προσπάθεια να νοικήσω τα πάθη μου. Αλλά αυτή η ασκητική εμπειρία είναι το κλειδί που ανοίγει την ύπαρξή μας στον Θεό. Και όταν ανοιχτεί ο άνθρωπος στον Θεό δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καλά έργα. Δεν μπορεί να ζήσει μαζί με τα πάθη. Γιατί του κόβουν αυτή τη δυνατότητα. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος «Απαραίτητο είναι για την αναπνοή το οξυγόνον το ίδιο είναι τα καλά έργα και για τον άνθρωπο που έχει ανοιχτεί στον Θεό. Η άσκηση λοιπόν ε, περιλαμβάνει την αρετή της υπομονής. Τι σημαίνει υπομονή? Να είσαι μπροστά στον Θεό. Ο Θεός να, να κοφεύει. Με ναι, είναι μία απόλυτο σιωπή και συνεπιμένης και να προσδοκείς. Ξέρετε τι είναι η άσκηση Η άσκηση είναι μία καραδοκία του Χριστού, τον περιμένουμε. Και ψάχνουμε τρόπους να τον δούμε, να γίνει ορατός η ζωή μας. Τι είναι η πνευματική ζωή, είναι μία καραδοκία του Χριστού, ένα πέταγμα προς τον Χριστό. Αυτό δεν είναι για τους Αγίους, για τους αμαρτωλούς είναι, το είπαμε. Μην πει κάποιο, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Πού, ποτέ ήρθα εδώ τώρα, τι άκουσα. Εσύ που ήρθε πρώτη φορά εδώ, που δεν κοινώνει ποτέ στη ζωή σου, που είσαι ένα ρεμάλι, είσαι πιο κοντά από μένα, που είμαι παπά και λειτουργού σήμερα και νομίζω πω κάποιο είμαι. Γι' αυτό δεν χρειάζεται απελπισία. Η μεγάλη αμαρτή είναι ότι νομίζομαι ότι δεν είναι για μα ο Χριστό. Για τον καθένα μα, αυτή είναι η προσωπική προοπτική του. Να είναι μια προσδοκία. Και μια καραδοκία του Χριστού Πως έρχονται κάποιοι στην ομιλία να βρουν μια όμορφη κοπέλα Μου λένε κάποιοι Η τρίτη, λέει είναι το χρυσό κουφέτο το ονομάσανε. Και κάθονται πίσω λέει να βρουν Ποια περνάει όμορφη και βγήνουν πρώτα και τσακώνουν Καραδοκίσαι εκεί Αυτό με το Χριστό θα γίνει Μια καραδοκία χρυσού Αυτό είναι Ε τώρα αν βρεις και καμιά καλή κοπέλα Ακόμη καλύτερα Λοιπόν, υπομονή να υπομένεις μέχρι να γίνει αυτή η συνάντηση. Να μην το βάζεις κάτω. Τι είναι η εγκράτεια, είναι μια άλλη κάθαρση. Εγκρατεύομαι από την φθορά αυτά που γεμίζουν την ζωή μου και δεν μου αφήνει χώρο να κατοικήσει ο Χριστός. Δεν εγκρατεύομαι για την εγκράτεια. Δεν εγκρατεύομαι για εκείνο εγκρατείς. Δεν Εγκρατεύομαι για να αναβαθμιστώ υπαρξιακά Εγκρατεύομαι για να υπάρξει χώρος να έρθει να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα Άλλο στοιχείο είναι η μετάνοια. μετάνοια τι είναι Δεν είναι αχ τι αμαρτία έκανα Είναι η σταθερή προσήλωση μου η, αδιά, η προσήλωση μου σε αυτόν τον στόχο Αδιάσπαστα, περίσπαστα ο άνθρωπος να είναι προσιλωμένος σε αυτό το στόχο της καραδοκίας του Χριστού. Αυτό είναι η μετάνοια. Δεν είναι η αληθής μετάνοια το κλάμα του ανθρώπου για τα λάθη που έκαμε. Και μάλιστα εάν επληγώθη, ήρθε άνθρωπος και μου λέει έκανα ένα λάθο, ζήτησα σε συγγνώμη και δεν με συγχώρησε. Γιατί ήταν σε εκκλησίες και έκλεγε. Και δεν συνεχωριέσαι που δεν σε συγχωρήσαν. Είναι δυνατόν να μην δέχονται τη συγχώρησή μου. Κοίταξε. Δεν είναι κλές γιατί δεν σε συγχωρήσει, γιατί σε προσβάλλανε. Πόσες φορές η μετάνοια μας είναι συγκέντρωση πολλή προσβολής που θέλουμε να ξεφορτωθούμε; Μετάνια λοιπόν είναι αυτή η απερίσπαστος διάθεση του νου και της καρδιάς μας σε αυτήν την προσδοκία του Χριστού. Τι είναι η μακροθυμία. Η μακροθυμία δεν είναι μια προσκοπική πράξη ο καλός χριστιανός δεν είναι και μακρόθυμος και μετά το σηκώτη του πρίζεται κίτρα σαμινάζες ανεβαίνουν μακροθυμία γιατί έχει αποθηκευμένη, αποθηκευμένη οργή που δεν θέλει να βγάλει προς τα έξω μακροθυμία σημαίνει να έχει ταπεινωθεί σε αυτή την καροδοκία του Χριστού και να έχει μαλακώσει η καρδιά σου και να είσαι μαλακώσει προς τους άλλους η μακροθύμη είναι καρπός αυτής της προσωπικής ζωής της σχέση με τον Θεό. Η νηστεία, η αγρυπνή ησυχία, ο κόπος και ο πόνο, είναι οι πράξει αυτές που βοηθούν να εκλεπτυνθεί η διάθεσή μου, να γίνει ο άνθρωπος περισσότερο ευαίσθητος, υπαρξιακά, για να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα και των λόγων του Θεού στην καρδιά του. Ένα Άγιος λέγει, θέλεις να αποκτήσεις τον Θεόν, είπαγε πόνισον, κόπου γαρχρίαν και πόνου καρδίας. Έχουμε ανάγκη κόπου και πόνου καρδίας. Κάθισε στο σπίτι σου και κάνε τη δουλειά σου. Σπίτι ο εσωτερικός μας χώρος. Μην αλλάξεις τη ζωή σου εξωτερικά, έχεις οικογένεια, έχεις υποχρεώσεις, Έχει ευθύνε. Ζήσε την ζωή σου. Οφείλει ο άνθρωπος να ασύζει τη ζωή του, να είναι απλή και φυσική ζωή του στον χώρο που βρίσκεται ο καθένας, αλλά όμως κυνήγησε την εσωτερική προσωπική άσκηση. Αυτό δεν έχει να κάνει με ποσότητα χρόνου, αλλά με διάθεση ψυχής. Η άσκηση λοιπόν, η προσπάθεια της πνευματικής κοπώσεως. Η διάθεση να καθίσουμε ενώπιον του Θεού, ιδιαίτερα τη νύχτα όσων μπορούμε, είναι το αντίδοτο του θανάτου, του πνευματικού θανάτου. Και ο τρόπος αγαπήσεως του Χριστού, ο τρόπος να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αν περιμένεις ο πνευματικό σου να σου πει τι κανόνα να, να κάνεις, πέταξε το πουλάκι, χρειάζεται φιλότιμο. Διάθεση από τον άνθρωπο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θερμαίνεται η καρδιά του ανθρώπου, γεμίζει από άλλη δύναμη, από άλλο φρόνημα και άλλον ήθο. Το φρόνημα του αγίου πνεύματο. Να ανεβάζουμε το νου με την προσευχή και τη μελέτη των θεών. Κάποιο θα πει: Μα δεν έχω ρηξί για πράγματα. Ε, τα έκανα στα νιάτα μου και βαρέθηκα ε, μην τα ξανακάνεις. όταν σου έρθει η όρεξη κάνε τα. χρειάζεται όρεξη και διάθεση Εάν τη βρίσκει κι αλλιώς, θα χαρούμε πάρα πολύ αλλά γρήγορα θα καταλάβει ο άνθρωπος αν δεν υπάρχει μορφή και πρόσωπο που ζωοποιεί την ύπαρξή του ό,τι και να κάνει θα τον κουράσει ε, ας αφήσει ο άνθρωπος τότε αβίαστα να πορευτεί αυτή την οδό. ας κουραστεί από την αμαρτία είναι καλύτερα Παρά να οδηγήσεις σε μια ψεύτικη προσπάθεια που, τον, που νιώθει ότι είναι βάσανο Αν θεωρήσει ότι είναι βάσανο μην το κάνεις ποτέ Αν αυτή η προσπάθεια δεν σου γεννά μια προσδοκία μην κάνεις τίποτα Ζήσε την αμαρτία, ευλογία θα είναι Μεγαλύτερη ευλογία από την καταπίεση που θα έχει Χωρίς να κάνεις κάτι ελεύθερα Και γιατί είναι μεγαλύτερη ευλογία Γιατί δεν καταλάβεις τα όρια της αμαρτίας Τα διέξοδα της αμαρτίας Και θα ζητήσεις πάλι αυτή την οδό. Να επιδιώκουμε λοιπόν καθημερινά λίγων χρόνων μέσα στην σιωπή και στην ησυχία ανάλογα με τη ζωή που κάνουμε απερίσπαστα να δίνουμε το νου και την καρδιά μας ως θυσία των Χριστών. Δεν αγγε να αφήνετε εξωτερικά το παίζει ας κυταράς. έξω ο λιγομίλητος. Γιατί μιλάς που αρχίζεις λέει το κόμπρο σχήλι και κούνιε τα χείλη. Σου λέει άλλος καμιά κουβέντα άσχημη δεν κατακρίνουμε <Κι> και το βλέμμα το έθαψε. Δεν χρειάζεται να φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός οφείλει να έχει μια αρχοντιά, μια ευγένεια, να μην δείχνει τίποτα από την εσωτερική του ζωή, τη μυστική ζωή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε το, το, τούμπανο σε όλο τον κόσμο ότι το βράδυ κάναμε προσευχή. Χρειάζεται να έχει μια ευγένεια, μια αρχοντιά και να είναι πάντα ξεκούραστος και χαρούμενος. Να μην δείχνει τον πόνο των πνευματικών που έχει μέσα του. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Ας σε κρατήσουμε και κάποια μυστικά μες στην καρδιά μας. Και να έχουμε ευγένεια και σεβασμό με τους άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τους αμαρτουλούς. Να τους σεβόμεθα, να τους τιμούμε και ιδιαίτερα αυτού που είναι αντίθεοι και εκτός εκκλησίας. Αυτό είναι το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος έχει αρνητικό πνεύμα για αυτού. Ε! η προσευχή του ήταν για τα πανηγύρια. Ένδειξη πραγματικής πνευματικής ευαισθησίας είναι αυτή η αρχοντιά το να σέβεσαι των αμαρτωλών και να δίνεις ελπίδα στον αμαρτωλό ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει παράμεινουν το όνομα του Κυρίου παρέμεινε στο όνομα του Κυρίου συνέχισε να επαναλαμβάνει το όνομα του Κυρίου και τότε λέγει θα καταπιεί η καρδιά τον Κύριο και ο Κύριος στην καρδιά και θα γίνουν τα δύο ένα. Αυτή η συνεχής επίκληση του όνοματος του Χριστού θα βοηθήσει τος, ώστε η καρδιά να καταπιεί τον Κύριο και ο Κύριος στην καρδιά και τα δύο λέγει θα γίνουν ένα. Αυτό το βίωμα γεννά χαράν και όταν κινείσαι στο χώρο σου την πιο κοσμική ενεργασία να κάνεις μεταδίδεις χαρά στον άλλον δεν του μεταδίδεις στενοκαρδία του μεταδίδει άνοιγμα του μεταδίδεις φως του μεταδίδεις ελπίδα όχι εκείνα τα χαζοχαρούμενα πραγματάκια που είναι στηριγμένα σε μία αγάπη νηστοσαρκικό φρόνημα αλλά αυτό το, αυτή η εμπειρία που γίνεται μέσα από αυτή την προσωπική νοδύνη δίνει ζωή στον άλλον άνθρωπο Κινείσαι σε έναν χώρο κοσμικών και χωρί να λε ότι, ότι είσαι του Χριστού, εισπράττουν παρουσία Χριστού οι άνθρωποι. Και αρχίζουν να σε ερωτούν, και συντρέπεσαι να του μιλήσει. Και όσο ντρέπεσαι να του μιλήσει και, και τη νιώθει προσβολή να μιλά για αυτά, τόσο μιλά ο Θεό στην καρδιά του. Γι' αυτό λέμε ότι είναι κακό να κάνουμε κηρύγματα στου άλλου. Κήρυγμά μα είναι η χαρά μα. Όταν πάυσει η παρουσία μας η ίδια να είναι φορέας του φρονήματος του Αγίου Πνεύματος, την ελπίδα νεφός, αρχίζουμε τα κηρύγματα, μη τούτο, μη το άλλο, και αρχίζουμε να τον άνθρωπο και αχωνόμαστε να το σώσουμε από τα, από τα χέρια του διαβόλου. Αυτό είναι απάτη πνευματική, είναι άγνοια πνευματική. Η άσκηση λοιπόν είναι η ετοιμασία του ίναι μας για τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Είναι η επιστροφή στην φυσική ζωή. Είναι ο πόνος αυτός ο πνευματικός που κάποιος θα έλεγε πόνος, πόνος, πόνος. Αυτός ο πόνος είναι χαροποιό. Είναι χαροπιός ο πόνος. Όπως η γυναίκα όταν τίκτει. Δεν έχει πόνο. Αλλά τον των πόνων για την χαράν ότι η ζωή ήλθεν στον κόσμο. Τέτοιου είδους είναι ο πόνο και η χαρά στην πνευματική ζωή λυσμονούμε τον πόνων και η λύπη εις χαράν μεταβληθήσεται ότι εγεννήθειν άνθρωπος εις τον κόσμο ότι εγεννήθει και απεκαλύφθη η ζωή εντός ημών και εντώσει τότε ότι αυτό σημαίνει ότι η βασιλεια του Θεού εντός ημών εστεί. τότε νιώθουμε ότι η πνευματική ζωή είναι ένα ξέσπασμα ενθουσιαστικών προς τον Θεό όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το ξέσπασμα το ενθουσιαστικών προ, προς τον Θεό δεν έχει την ικανότητα να νικήσει τα πάθη του όπως έχεις ενθουσιασμό γιατί ερωτεύτηκες και ξεχνάς όλους τους υπολείπους έτσι αυτό το ενθουσιαστικό ξέσπασμα προς τον Χριστό σε κάνει να τα πάθη γι' αυτό λέγει ο Κύριος ότι ο ζυγός Ελαφρώ εστί, μέσα σε αυτή την προοπτική. Υποτάσσομαι λοιπόν των εαυτών μα στον Θεό. Και λέει κάποιο, πόπο, δούλοι χριστιανοί, υποταγμένοι χριστιανοί στον Θεό, τι κουβέντε είναι αυτέ, δεν πρέπει να τις έχουμε στο λεξιλογείο μα, δημοκρατική χώρα είμαστε. Τι ορολογίε είναι αυτέ, υποτάσσεται ο άνθρωπο πουθενά έστω στον Θεό, Α, είναι τα κόλπα τη εκκλησία που θέλαμε, σα έχουν δούλου. Αλλά τι σημαίνει αυτή η υποταγή. Υποτάσσομεν τον εαυτό μα, τον Θεό, και αυτή η υποταγή μα γίνεται η υποταγή του Θεού σε εμά. Δεν τρέπεται ο Θεό να υποταχθεί σε εμά και να γίνει κτήμα μα. Υποτάσσεται λοιπόν ο άνθρωπο ει τον Θεό, για να υποταχθεί ο Θεό ει τον άνθρωπο. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτήν τη σκληρότητα, Επιτρέπει ο Θεός στι, στις θλίψεις τις παιδαγωγικές στη ζωή μας για να γεννηθεί ένα άλλο φρόνημα μία άλλη προοπτική στην ύπαρξή μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πεςτε μου. Είπατε, ο κύριος που και μετά Άλλο είναι αποκάλλητος του ειδού και άλλο είναι μαλλαίος του ειδού του ειδού. Το ίδιο είναι. Ε, ε, στην εκκλησία ο κύριος αποκαλύπτει, ε, αποκαλύπτει. Δεν το κατάλαβα. Όταν να αποκαλύπτες τον άνθρωπο και αυτήν να αποκαλύπτες τον εκκλησία έτσι Στη εκκλησία όχι στους του κόσμου είναι ο μόνος χώρος που δεν αποκαλύπτεται. Εννοούμε τα μυστήρια. Εδώ καθένας μέσα την, με, με του Θεού, πρέπει, μια προσωπική... Τα μυστήρια της εκκλησίας μας, η Θεία Λειτουργία κυρίως, είναι ο που ε, εκφρα, ε, ε, εκφράζονται οι ενέργειε του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ο τρόπο που ενεργεί ο Θεό προ τον άνθρωπο. Είναι η ενέργειε του Θεού προ τον άνθρωπο. Είναι η ενέργεια, ενέργεια τη χάρητό του. Αλλά είναι σημαντικό και ο τρόπο τη δική μα προσέγγιση. Αν γίνει με αυτέ τι προποθέσει η θεία λειτουργία, τότε δεν είναι ένα γεγονό λειτουργήσαμε. Τότε, ένα, τότε βροντάει ο ουρανό και η γη. Αλλάζουν τα πάντα μέσα μα. Αν όμως γίνεται μια αγκαρία, μια τυπικότητα, χωρίς την προετοιμασία, τίποτα δεν γίνεται. Αν γίνει όμως κατάλληλη προετοιμασία, το Θεία Λετουργία είναι ένα, ένα τράνταγμα της υπάρξεώς μας μέσα στη χάρη του Θεού. Όπως λέμε, βροντάει ο ουρανός και γη μέσα στην καρδιά μας. <σομίως> γίνεται αυτή η εσωτερική αλλοίωσης. <σομίως> Συμμετέχουν και τα δύο. <σομίως> <σομίως> <σομίως> <σομίως> <σομίως> <σομίως> ερώτηση, δηλαδή ο Θεός δεν είναι υποταχμένος στον άνθρωπο και περιμένει να υποταχθεί ο άνθρωπος αυτόν; και δεύτερη ερώτηση είναι υποταχμένος, αλλά δεν δηλαδή το καταλαβαίνουμε με αυτή την υποταγή μας το καταλαβαίνουμε και η δεύτερη ερώτηση είναι την και με για να απαντήσω Λέει. <laughs> <laughs> Πολλές φορέ το εννοώ εξής, Θα εγώ το, το θέλημα το το του Θεού. Να κερδίσει το λόγο. Όχι, για να κάνει ο Θεός το θέλημα του Θεού. Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν κάνω και παρά το θέλημα Ε, αυτό είσαι πολύ δικηγόρος είσαι <στονιχε> <στονιχε> Να παιδάκι. Διε... Ναι, πέστε μου. Σε νέα χρόνια ήρθα μέσα σε μία και μέσα στην εκκλησία και στα μυστήρια με πράδειξε και μένα η επιφανειακή φαινομενική αγάπη μαζί με τη ζωντάνεια mm. Αλλά με την χάρη του χώρισε και αποσπάθηκε και μέσα του όλου της κατάλαβα πως ποιά την πραγματική αλήθεια που μπορεί ο άνθρωπο να κατευθυνεί πως το θεωρούμε σε μια τελευταία. Σαν συγκεκριτήρωση, μια, ε, μια παραιρώτηση. Πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την παγίδα ε, αυτό που καθημερινά νιώθουμε, ότι δεν έπρεπε να ασχοληθούμε με τα πληροφοριακά. Ναι. Ε, να το είναι δύο η θέσεις σας. Η πρώτη θέση είναι ότι καταλάβατε ότι μέσα στην αυθοδοξή υπάρχει η αλήθεια. Ε. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ταπεινός κανείς να δει ότι η είναι αλήθεια, γιατί είμαστε κακοί εκπρόσωποι και οπότε είναι πολύ ταπεινό κανείς να ξεπεράσει τα πάθη του Βαρνάβα για να δει το Χριστό. Να, πάθει, να, να ξεπεράσει τα πάθη των μελών τη Εκκλησία. Να ξεπεράσει στον ελληνικό χώρο ιδιαίτερα την Εκκλησία που έχει ένα καθεστώ και ένα σύστημα κατοχυρωμένο συνταγματικά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο εμπόδιο. Μια Εκκλησία η οποία έχει επικεντρωθεί σε εθνικά και κοινωνικά κηρύγματα. Πρέπει να είναι πολύ ταπεινος κανείς για να δει πίσω από αυτό την αλήθεια του Χριστού και να ξεπεράσει αυτό το εξωτερικό σχήμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέτε δεν υπάρχει χρόνο είναι μία απάτη. Γιατί είπαμε, δεν υπόθεση χρόνου ποσότητος όσο διάθεση ψυχή. Ο άνθρωπο να βρει τον τρόπο να θερμάνει τη διάθεσή του. Να προσανατολίσει τη διάθεσή του σε αυτή την καροδοκία του Χριστού. Βεβαίω υπάρχει και χρειάζεται και ένα χρόνο προσωπικό. Αυτό μπορεί να είναι ένα τέταρτο. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ανάλογα με την ανάγκη του ανθρώπου, τον χρόνο που έχει και ο Θεό του δίνει και τη χάρη. Και ένα τέταρτο. Αυτό το τέταρτο όμω είναι ζωντανό τέταρτο να είναι μια ιστορική αναβάπτιση σε αυτή την απερίσπαστη προσδοκία του Χριστού. Κυρίως όμως είναι υπόθεση όχι τόσο χρόνου ποσοτικού όσο χρόνου ποιοτικού, δηλαδή διάθεσης ψυχής. Άρχεται μια αντίληψη που όλοι πόλη σε άλλου πρόσφαρους μεγάλιστος βαθμίου που την έχουμε ζήσει και στην πράξη που λέει, έλα μωρέ, είμαι νέος ακόμα, να ζήσω τη ζωή μου και στα γερατιά, όπως οι παππούλες και οι γιατί θα πάμε στην εκκλησία δηλαδή αναβάλλουμε το, για το μέλλον όλα αυτά που λέτε, να δει σύντον με τον Χριστό από την μια πράση. κοιτάξτε, ευτυχώς που είναι οι γιαγιάδες και οι παππούλες και, βάζουν, και ένα... <κυκλίδες> βάζουν λίγα χρήματα στην εκκλησία επειδή να μου κάνει κύριε αλλιώ θα γίνομαστε <κυκλίδες> οι γιαγιάδες και οι παππούλες εστήριες στην εκκλησία Λοιπόν, αλλά αυτή η αναβολή κρύβει και την διάθεση του ανθρώπου, δεν υπάρχει πολλή διάθεση. Έτσι δεν είναι, ε, εντάξει, αυτή η διάθεση έχει. Τι να κάνουμε ο καθένας με τη διάθεσή του. Αλλά να ξέρουμε ότι πάντα η αναβολή δεν οδηγεί στη γνώση και στην αποκάλυψη, αλλά μάλλον σκληραίνει τον άνθρωπο και τον κάνει λιγότερο δεκτικό με την πάροδο του χρόνου. Α το έχει αυτό υπόψη ο άνθρωπο. στο παλιό, Όμω καινούργιο είναι το να δεχτώ την κορεά του ή να το χρόνια. ή είναι δυνατόν να υπάρχει το φόβο του παλιού ή να το παλιό, την αγωγή και... <ΣΣΣΣΣΣ> το του παλιού, αυτό, και θα εμφανιστεί αυτό. Η γοητεία του παλιού, τι είναι η γοητεία του παλιού, τι εννοείται. Ε όλοι χάνουμε και κάτι, τι να κάνουμε, αλλά τέλος πάντων, εάν βρούμε το αληθινό, αν βρούμε το νέο, το παλιό δεν χάνεται, αναβαπτίζεται και γίνεται περισσότερο φωτεινό. Όχι πάντα, ε. Όχι, λέμε Πολλοί λόγοι είναι που μπορεί να ερημαίσουν κανείς το γεγονός της αρρώστιας. Λέγεται ότι είναι και αποτέλεσμα μαρτιών Αυτό μπορεί και ιατρικά κάπως να εξηγήσει τα πράγματα Ναι, ναι, ναι. είναι αποτέλεσμα μαρτιών Είναι αποτέλεσμα πειρασμού και αποτέλεσμα δοκιμασία. Ο κύριο θεράπευσε την ασθένεια. Θεράπεψε την, την ασθένεια και ήρθε η ίαση. Μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπο ζήτησε τον Θεό και του δό... δόθηκε ο Θεό. Όχι μόνο ω θεραπευτή του σώματο, αλλά και τη ψυχή. Δεν εξάλληψε την ασθένεια. Την βρήκε και τη συνείδησε και τη θεράπευσε. Και αποκαλύφθη στον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο Χριστός Χριστό, ω θεραπευτή. Μετά ο άνθρωπο την ίαση του σώματο και αναμορφώθηκε και σωτηρικά ανάλογα λοιπόν με την κατάσταση του ανθρώπου ανάλογα με την δυνατότητα, δεκτικότητα ο Θεός απαντάται ως θεραπευτής ως άνθρωπος που θεραπεύει ή ως άνθρωπος που επιτρέπει να στέλνει και δίνει την υπομονή εν τέλει όμως σε κάθε περίπτωση θέλει να δώσει ζωή στον άνθρωπο την ασθένεια και τον πόνο γενικά την δίνει επίσης ο άνθρωπος νομίζω παρατηρήσει ε, είναι πολύ ανέσυτος εάν δεν τον έσχει ποτέ δεν θα συνασταθεί τις αμαρτίες του που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα οδηγεί σε μετάνεια αυτό που θέλει την ασθένεια ώστε μέσα από τον πόνο να καταλάβει τις το αμαρτίες του και να οδηγεί στη μετάνεια για να τους σώσει Πέρασε η ώρα ε, να διαβάσω ένα κομματάκι μόνο 20 σειρές του γέροντος Πορφύριου αν ζείτε μέσα στη Θεία Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το Θείο, θα σας κυκλώσει το κακό. Θα σας πιάσει η νοθρότης και θα παιδεύεστε. Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Εμείς πολλές φορές όταν δούμε έναν άνθρωπον ήσυχο, εχέμηθον, κάπως διακριτικό, λέμε «πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος». Και όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέλιδες δεν είναι εντάξει απέναντι στον Θεό. Η τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρού. Ρέμπελα θα ζείτε. Εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παραδείγματο χάρη, να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα, να θυμηθεί, να προσέξει. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπο, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοι είστε, τόσο θα φασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι ο θρος. δεν πρέπει να κοιμάται. Πρέπει όπου και αν πάει και με την προσευχή του και με τη φαντασία του να πετάει. Και πράγματι, δίνατι ο χριστιανός που αγαπάει τον Θεό να πετάει με τη φαντασία του. Να πετάει μέσα στα άστρα, μέσα στο άπειρο, μες στο μυστήριο, μες στην αιωνιότητα, μέσα στον Θεό. Να είναι υψηπέτη. Να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτό Θεό κατά χάρη. Να γίνεται πούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Και η σκέψη του δεν είναι μια σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο Χριστιανό δεν ζει στα σύννεφα, όπω λέμε συνήθω. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την εζή. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στου Πατέρες τα εστερνίζεται, τα ζει. Μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα ευβαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού. Αύριο το βράδυ νέα και μισή έχουμε αγρυπνία. Καλό βράδυ. Διευχόν τον Πατέρων Πατέρον ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο τους όσων ημάς.